Thank <laughs> Ανεβαίνει τη σκάλα, φτάνει στο υπόγειο, νάβει φώτα, Σταυρώνει χέρια, παρατηρεί, Στην άκρη ανεμιστήρα πελεκάνος, εκτός λειτουργίας, Στην άλλη άκρη γάτος, γάτος σιώνει νίτσα, τα βάνιστα, Λυμνούλα, σχηματίζεται, ήχος, βροχή, του απ' έξω, δέρμανά αχ, αχ από μέσα ξαφνικά πάυση μικρής έκταση λάμψη έκσταση πόμ -πόμ, σημειώνεται σκοτάδι ουράνιο τόξο αναδιέται κρεμασμένα πόνι κατά μήκος του άρμ δεν τρομάζει χαμογελάει φυσικά δεύτερο πρόσωπο καταφθάνω ρωτάω το εδώ ήσουν παίρνω απ απάντηση το εδώ θα είμαι εδώ θα